Αγαπητοί Ακροατές, χαίρετε. Διαβάζοντας το βιβλίο «Ο γέροντάς μου Ιωσήφ ο γεροντας μου ιωσηφ συχαστής και Σπηλεώτης» του γέροντος Εφρέμ του Φιλοθεήτου, θα δούμε σήμερα για τους πολέμους που αντιμετώπισαν οι πατέρες αυτοί, οι μεγάλοι γέροντες, στη ζωή τους στο Άγιον Όρος. Ο γέροντας σε όλη τη ζωή Πολεμούσε στήθο με στήθο με τα δαιμόνια. Οι αποστάτες της θεία Αγάπης τον πολεμούσαν με διαφόρους τρόπους. Πότε με λογισμούς, πότε με ασθένειες κατά παραχώρηση Θεού, πότε με φανερή την παρουσία τους και αργότερα χρησιμοποιώντα ασθενεστέρους αδελφούς και υποτακτικούς, τον οποίον τους πειρασμού σήκωνε. Μια χειμωνιάτικη νύκτα ο γέροντας Ιωσήφ με τον πατέρα Αρσένιο ήταν στην καλύβα τους πάνω στον Άγιο Βασίλειο. Έξω μενόταν χιονοθίελα. Ο αέρας μουγκριζε και ούρλιαζε μανιασμένα. Το κρύο περώνιαζε τα κόκαλα. Οι γεροντάδες κατά το τυπικό τους αγωνίζονταν στην αγρυπνία με μνήμη θανάτου, δάκρυα μετανία, χιλιάδες γονικλησίες, και κυρίως με νοερά προσευχή. Αυτό όμως δεν άρεσε και πολύ στον φθονερό διάβολο, γι' αυτό και εξήγηρε ένα σωρό επιθέσεις εναντίον του γέροντος μελογισμούς, φαντασίες, μετεορισμούς, κρότους, απειλές και ό,τι άλλο γνωρίζει. Δοκίμασε τρεις και τέσσερις φορές να τον υποσκελήσει, αλλά όλες οι επιθέσεις του απέτυχαν, διότι ο γέροντας ήταν πλέον Έμπειρο αγωνιστής στο τέλος ο διάβολος τόσο μάνιασε εναντίον του ώστε μπήκε μέσα στην καλύβα των γεροντάδων από την πόρτα με την μορφή βιαίου ανέμου τίναξε την πόρτα και σήκωσε την στέγη στον αέρα και έμεινε ο γέροντας εμβρόντιτος μέσα στην καλύβα να κοιτάζει την σκεπή με αμέτρητα κιλά πέτρες Επάνω της να πετάς στον αέρα σαν ανεμόπτερο. Εκεί πάνω στον Άγιο Βασίλειο έχει βέβαια δυνατούς ανέμους, αλλά αυτό που συνέβη δεν ήταν μία απλή δυνατή ανεμοθύελα, αλλά κάποιο δαιμόνιο. Τελικά η σκεπή με ορμή γκρεμοντσακίστηκε στους αντικρινού βράχους και έμειναν τα τη η θέαμα πάνω στα χιόνια και έτσι οι δύο ασκητές έμειναν έκθετοι στην χιονοτή γελά. Την αγρυπνία τους όμως δεν τη σταμάτησαν. Και τι έκαναν για να μην παγώσουν Μετάνοιες όλη τη νύχτα. Μια άλλη φορά καθώς ο γέροντας αγρυπνούσε με την ευχή φανερώθηκε μπροστά του ένας δέμονας. Προφανώς ο σκοπός του ήταν να αρχίσει το ξυλοκόπημα. Αλλά ο γέροντας Ιωσήφ τόση ανδρία είχε και τόση μανία εναντίον τους που αμέσως όρμησε πάνω του να τον τσακίσει. Εκεί που πάλευε με τον δαίμονα και τον έψα σιγαρά φώναξε στον πατέρα Αρσένιο Αρσένιε φέρε φωτιά να τον κάψουμε τώρα που τον έπιασα δεν θα γλιτώσει και καθώς ο γέροντας κρατούσε σφιχτά το δαιμόνιο και ο πατήρ Αρσένιο επιχειρούσε να ανάψει φωτιά για να το κάψουν, ο διάβολος μεταμορφώθηκε σε κόρακα και πέταξε. Αυτά βέβαια ακούγονται εύκολα, αλλά μόνο εκείνοι που γεύθηκαν τις αισθητές δαιμονικές επιθέσεις μπορούν να αξιολογήσουν ορθά το θάρρος και την ανδρία του γέροντος Ιωσήφ. Ο Άγιος Σαραφείμ του Σαροφ που γεύθηκε άφθονα τις δαιμονικές εμφανίσεις, τόσο μόνο αρκέστηκε να πει «Είναι απέσσιοι». Και ενώ ζούσαν πολύ χαριτωμένα εκεί πάνω στον Άγιο Βασίλειο, εντούτης ο πόλεμος που είχε ο Γέροντας από τα δαιμόνια συνεχιζόταν αμύωτος. Κάποτε ήλθε κάποιος γνωστός του από τον κόσμο να δει τον Γέροντα. Αλλά εκεί στα απότομα βράχια δεν είχαν πού να τον φιλοξενήσουν. Έτσι τη νύχτα έβαλε τον επισκέπτη να κοιμηθεί στο κελάκι του, ενώ ο ίδιος ο γέροντας πήγε να κάνει την αγρυπνία του στην εκκλησίτσα. Το βράδυ λοιπόν ήλθαν οι δαίμονες στο κελί του γέροντος και κατά τη συνήθειά τους άρχισαν τον ένικο στο ξύλο. Ο επισκέπτης έβαλε τις φωνές, έφρυξε ο άνθρωπος, κόδεψε να τα χάσει. Με τις φωνές έτρεξαν ευθύ ο γέροντας και ο και τον ρώτησαν «Τι συμβαίνει, βρε ευλογημένε. οι δαίμονες παρολίγων θα με έπνιγαν, με σκότωσαν στο ξύλο. Μη φοβήσε, μην ανησυχεί. Δε σε ξαναχτυπάνε. Κάθε βράδυ εμένα δέρνουν, αλλά κατά λάθο τις έφαγες εσύ». Ο επισκέπτης έπεσε στα πόδια του γέροντος με κλάματα και τον παρακαλούσε. «Πηγαίνετε με γρήγορα στην Αγία Νάνα, δεν μπορώ να μείνω εδώ». Του είπε ο διαφόρους παρηγορητικούς λόγους για να τον ηρεμήσει. Αλλά εστάθη αδύνατον. Δεν μπορούσε ο επισκέπτης πλέον να μείνει στον μαρτυρικό εκείνο τόπο. Έντρομος κοίταζε δεξιά-αριστερά και παρακαλούσε να φύγει. Οπότε νύχτα μεσάνυχτα τον οδήγησε ο γέροντας μέσα από τα Ρουμάνια στην Αγία Άννα και επέστρεψε. Στα πρώτα χρόνια της ασκητικής του ζωής Πολύ ξύλο έτρωγαν από τους δαίμονες και ο γέροντας και ο πατήρ Αρσένιος, αλλά κυρίως ο γέροντας, διότι η προσευχή του τους κατέκε. Δεν κτυπούσαν τον πατήρ Αρσένιο τόσο και διότι δεν είχε την κατάσταση του γέροντος, αλλά ειδικά επειδή ήταν υποτακτικός. Διότι όταν ο υποτακτικός κάνει σωστή υπακοή και καθαρή εξομολόγηση, τους κόβει το δικαίωμα των επιθέσεων ενώ ο Γέροντας είχε αδιάκοπο αγώνα σ' όλη του τη ζωή. Χρόνια αργότερα έγραψε κάποιον έτη και πλέον εν κόσμο έχω όπου μανιοδός και αιματηρός παλαίο της δέμωσιν εκατεύειν εις των βυθών του πελάγους γυμνός αυταρεσκίας και ιδίου θελήματος διαναέβρω τον εύρο των πολύτιμων μαργαρίτιν τον ίδιον Σατανάν, συμπάσει στρατεία, επιστήμη και τέχνη αυτού. Και διαταπεινώσεως, παιδί σας αυτόν, ερωτώ. Διατί έχεις τόση μανία νησιμάς και μας πολεμείς με τόσον θυμόν και μου λέγει. Δια να έχω συντρόφους πολλούς εις τον άδυν και να καυχόμαι εις τον αζωραίον, ότι δεν είμαι ο μόνος παραβάτης εγώ, αλληδού πώς η άλλοι είναι μαζί μου. Και πάλιν ανέβηνε στους διαχάριτος και πνευματικής θεωρίας και είδον απόρριτα κάλι του παραδείσου, η αητή μας είναι ο Θεός της αγαπώσης αυτών. Και μετά ταύτα, επήρθει η σολίγη κατά μικρών και παραμικρών οι πόδες μου εσαλεύθησαν και έπεσε η σολίγινα μέλιαν και ηχμαλώτευσέ με ο ύπνος και πολλά αγαθά με ιστέρισε. Και πάλι με το λίγον, η γέρθην, και συνεκρότησα πόλεμον και μάχην αματηράν, και νικήσας πάλιν κατέπεσα εις των ισταγμών. Και πάλι η μητέρα κακία Αμέλια, μου ήσθιεν τα οστά. Πλην και πάλιν η γέρθην, και συνεκρότησα μάχην με όλα τα πνεύματα. Πριν από κάθε θεϊκή παράκληση του γέροντος Ιωσήφ, προηγείτο επιθανάτια θανάτια αφόρητο αφόρητος πνιγμός ψυχής και καταχθώνει σκότος. Έλεγε χαρακτηριστικά. Πρώτα έπινα την θλίψη με το βαρέλι και μετά μου έδινε ο Θεός την χάρη με το κουταλάκι. Οι πειρασμοί του ήσαν τόσο δρυμείς που πολλές φορές μας έλεγε «Αν σας περιγράψω τον αγώνα μου με τους πυρασμούς. Δεν θα αντέξετε να ακούσετε, διότι όλη η ζωή μου ήταν ένα μαρτύριο. Αλλά η αγαθότης του Θεού και η Κυρία μας Θεοτόκος, που πάντοτε με προστάτευε, μου έδωσαν ένα είδος επιμονής και σκληρότητος και δεν υποχωρούσα. Εδώ περισσότερο βοηθούν και σώζουν τα δάκρυα. Τα πάντα εξαρτώνται από την Θεία αγαθότητα. Ο γέροντα στους μεγάλους πειρασμούς γνώριζε χειροπιαστά την χάρη του Θεού, διότι σύμφωνα με το μέγεθος του πειρασμού, που υπομένει κάποιος για την αγάπη του Θεού, και ο Θεός ανταποκρίνεται ανάλογα. Και όταν ο άνθρωπος εργάζεται για τον Θεό με πολύ καλή προαίρεση, δεν είναι δυνατόν ο Θεός να τον αφήσει να πειραστεί υπεράνω των δυνάμεών του. Αλλά και η ανταπόδοση από τον Θεό θα είναι ανάλογη. Γι' αυτό έγραφε ο Γέροντας «Μην ξενίζεσαι, έτσι είναι ο μοναχός. Ο βίος του μοναχού είναι μαρτύριον διαρκές. Ο γλυκής Ιησούς μέσα εις τα γνωρίζεται». Πόλεμος κατά της φιλαυτίας. Την εποχή που ο Γέροντας Ιωσήφ ήταν στον Άγιο Βασίλειο, αγωνιζόταν πολύ σκληρά και εναντίον της φιλαυτείας. Γι' αυτόν τον λόγο δεν ρούχα, ούτε κάνει σόρουχα. Όμως επειδή ύδρωνε πάρα πολύ κατά τη διάρκεια της αγρυπνίας του κάνοντας νωρά προσευχή το σώμα του ανέπτυξε κάποια αλλεργικά εξανθήματα. Όλη του ηπλάτη πλάτη γέμισε σπυριά που προκαλούσαν υπερβολική φαγούρα. Κυριολεκτικά ένιωθε την πλάτη του να καίγεται όπως το ψάρι στο τηγάνι. Όμως δεν έδινε καμία σημασία. Αν τύχαινε και τον ενοχλούσαν πολύ, τότε έτριβε την πλάτη του στον τοίχο και τα έσπαζε. Με τέτοια αντιμετώπιση δεν είναι περίεργο που η κατάστασή του χειροτέρευε και έγινε σαν ξύλινος μη μπορώντας παντελώ να κινήσει την πλάτη του. Από ό,τι φαίνεται, οι ανοιχτέ πλιγές από τα εξανθήματα μολύνθηκαν, διότι τα σπυριά μεγάλωσαν υπερβολικά και γέμισαν πείον, παρόλα αυτά δεν εφρόντιζε τον εαυτό του και τα άφηνε όλα στην πρόνια του Θεού. Μια ημέρα πήγε στην Ιερά Μονή Ιβύρων για να ανταλλάξει τις κουπίτσες με λίγα παξιμάδια. Και επειδή η ήταν μεγάλη, και ίδρυσε πολύ, τα εξανθήματα του προκαλούσαν υπερβολική ενόχληση. Ποιος ξέρει τι θα του πρότεινε και ο πειράζον. Μάλλον κάτι σαν «Να, nah, τώρα που είσαι στο μοναστήρι, δέρωτα κανένα γιατρό να σε κοιτάξει λίγο, άνθρωπος είσαι κι εσύ». Ο γέροντας Ιωσήφ όμως ήταν ανένδοτος. Σαν ασκητής που ήταν, το θεωρούσε έλλειψη πίστεως προς τον Θεό. Στο τέλος της ζωής του όμως, φορτωμένος πείρα και διάκριση, αναθεώρησε τις απόψεις του για τους γιατρούς και τα φάρμακα. Πάντως, κατά εκείνη την περίοδο, κάτι τέτοιο ήταν ανεπίτρεπτο για τον χαρακτήρα του. Σύνθημά του ήταν, θάνατος. Άμα προετοιμάζεις τον εαυτό σου για θάνατο, τότε άνετα, αποδέχεσε κάθε θλίψη. Μάλιστα ο νεαρός αγωνιστής φορτώθηκε στην πλάτη τον μεγάλο τουρβά με τα παξιμάδια και ξεκίνησε με τα πόδια από την ιβύρων για τον Άγιο Βασίλιο. Πρόκειται για μεγάλη απόσταση με σύντομο βάδισμα εάν ξεκίναγε βαθιά χαράματα από το μοναστήρι θα έφτανε στο ασκητήριό του αργά το σούρουπο. Καθοδόν αντιλήφθηκε πως τα σπυριά έσπασαν διότι ένιωθε τη φανέλα του να κολλάει στην πλάτη και το οποίο να τρέχει στα πόδια του. Όμως ούτε καν κοίταξε να δει τι συμβαίνει. Τα άφησε όλα στην πρόνοια της Θεοτόκου. Όταν τελικά έφτασε πίσω και ξεφορτώθηκε τον τορβά τότε ένιωσε τις πληγές τόσο μεγάλες που μπορούσε να χωρέσει λεμόνι μέσα σε αυτές. Και πάλι όμως δεν κοίταξε να δει τι συμβαίνει αφήνοντάς τα στην πρόνοια του Θεού. Τελικά σιγά σιγά οι πληγές θεραπεύθηκαν. αλλά τα σημάδια έμειναν στην πλάτη του μέχρι τέλους της ζωής του. Πάντοσο ο γέροντας δεν άλλαξε φανέλα μέχρι που τρίφτηκε και έπεσε μόνη της. Τέτοιοι ήσαν οι υπερφυσικοί αγώνες του νεαρού ασκητού κατά τη φιλαυτίας. Το περιστατικό αυτό έγινε γνωστό όταν στο τέλος της ζωής του γέροντα είχε πλέον πέσει κλινήρης από τις ασθένειες και δέχθηκε να τον σκουπίσει ο πατήριο Ιωσήφ ο βατοπαιδινός με μια πετσέτα. Τότε παρατήρησε σημάδια από θεραπευμένες πληγές που ήταν στρογγυλές σαν τα τυλώματα στα πλοκάμια των χταποδιών. Τον ρώτησε τι ήταν αφού ήξερε τί δεν τραυματίστηκε ποτέ και ο γέροντας του εξήγησε τι συνέβη. Μας έλεγε ο Όσιος Γέροντας Μότι είναι σκληρός ο αγώνας κατά της φυλαυτία, όλα όμως τα κάνει η χάρη του Θεού. Εάν ο άνθρωπος το ξεκίνημα του Ιδίω δεν εφαρμόσει αυστηρότητα η διλία και η φιλαυτεία του κόβουν τον αέρα. Και αν ο άνθρωπος δεν μπαίνει με μόνη την πίστη και χωρίς προφυλάξεις μέσα στη θάλασσα των πειρασμών, δεν θα βρει αισθητή αντίληψη από το Θεό και τότε δεν θα πάει μπροστά ούτε βήμα. Γι' αυτό μην είστε δειλοί, Ιδίω τώρα στην αρχή που ξεκινάτε, για να προκαλέσετε την Θεία Χάρη. Αυτή συνηθίζει να παρηγορεί τους βεβαιοπίστους και όσους για τη Θεία Εντολή και Αγάπη πηδούν στο πέλαγος της αυταπαρνήσεως. Όταν τελικά πληροφορηθεί ο νου στην παρουσία της βοηθείας στους πιστεύοντας, τότε μπαίνει σε άλλου είδους πίστη που δεν είναι η εισαγωγική όπως σε κάθε πιστό, αλλά όπως την λέγουν οι πατέρες, είναι η πίστη της θεωρίας και των τελείων. Αυτό είναι το πρώτο στάδιο κατά το οποίο αυτός ο άνθρωπος αρχίζει να ξεχωρίζει από τους πολλούς. Επίσης μας τόνιζε ότι αν ο πρωτόπυρος ασκητής δεν λυγίσει στα σκόματα των αδαών και αραθήμων και δεν συμβιβαστεί, τότε προχωρεί με σιγουριά στη στενή και τεθλιμένη οδό των αφανών και αγνώστων ομολογητών. Θα είναι δε μακάριος, αν θα έχει και γέροντα απλανή που να τον οδηγεί, να τον στηρίζει και να τον βεβαιώνει ότι χάρη τη Θεού προοδεύει στην αρετή. Εγώ δεν είχα οδηγό στα πρώτα χρόνια των αγώνων μου να με καταλάβει και πολύ υπέφερα από την άγνοια τους ονειδισμούς και τα σκόματα των γύρων μου αυτών που πάντοτε βρίσκονταν μπροστά μου. Πόλεμος κατά της οργής. Ο γέροντας Ιωσήφ Ούτε μια φορά δεν υπεχώρησε στα ερεθίσματα του πάθου τη οργής, αλλά με αυτοκατάκριση και προσευχή τα έπνιγε όλα μέσα του. Και έτσι τελικά συνθεώ έφτασε σε τελεία νέκρωση αυτού του πάθους. Μια φορά εξαντλημένο από την πίνα είπε ο Γέροντα: Άντε, Αρσένιε, δεν πάμε στο κουτλουμούσι που έχουν πανηγύρι. Για να φάμε λίγο ψαράκι να στυλωθούμε. Η φημισμένη μονή βρίσκεται στο κέντρο του Άγιου Όρους, δίπλα στις Καριές και πανηγυρίζει στις 6 Αυγούστου στη μεταμόρφωση τη Σωτήρως. Εκεί οι δύο ασκητές απόλαυσαν την πανηγυρική αγρυπνία που στο αγιο ορος Όρος κρατάει συνήθως 10-12 ώρες. Μετά ετοιμάστηκαν να πάνε και αυτοί στην τράπεζα να εφρανθούν μαζί με τους πατέρες. Για την Πανηγυρική Τράπεζα κτυπούν οι καμπάνες και σχηματίζεται μια ιεροπρεπής πομπή που ξεκινάει από την Εκκλησία και στην οποία προπορεύονται ο Επίσκοπος με τον ηγούμενο της Μονής και ακολουθούν κατόπιν οι πατέρες και οι προσκυνητές. Αλλά ο γέροντα με τον Πατέρα Αρσένιο είχαν κουρεμένα και μπαλωμένα ράσα και ήταν βρώμικοι και ξυπόλοιτοι. Γι' αυτό ήρχονται τελευταίοι. Μόλις φτάσανε λοιπόν στην πόρτα της τράπεζας τους λένε «Εσείς έξω, έξω» και τους πέταξαν έξω και έκλεισαν τις πόρτες. Φαίνεται πως η ασκητική τους ενδυμασία δεν τέριαζε για την λαμπρότητα της πανηγύριος. Φυσικά οι πράξεις αυτή ήταν προσβλητική. Ο πατήρ Αρσένιος φούντωσε από θυμό. «Άκούσε εκεί να μα κλείσουν έξω οι καλόγεροι». «Ηρήνη», του είπε ο γέροντας, Πρόκεισε καλά, γιατί όσο μισθό βγάλαμε το βράδυ από την αγριπνία, θα τον χάσουμε τώρα. Έλα το να δει. και ψάρι θα φάμε και δεν θα θυμώσουμε και το μισθό μας δεν θα χάσουμε». Ο γέροντας ήταν πολύ ευγενής. Παίρνει τον πατέρα αρσένιο και πάνε πίσω από το μαγειρίο. Ευλογείται, αδελφή. Μπορείτε να μας δώσετε λίγο φαγάκι να φάμε. Ναι, ναι πατέρες. Και τους έδωσαν μπόλικο φαγητό. Αρσένιε, είδες. Και φάγαμε. Και μας δώσανε να πάρουμε μαζί μας. Και δεν αμαρτήσαμε οργιζόμενοι με τους πατέρες. Αρπαζόταν εύκολα τον πρώτο καιρό ο πατήρ Αρσένιος. Αλλά ο γέροντα ήταν γρανίτης στην υπομονή και στην πραότητα και ο βιαστής γέρο Αρσένιος εντό ολίγου καιρού κατάφερε απόλυτα να μιμηθεί τον γέροντα στον τομέα αυτό. Και αυτό ήταν και το θαυμαστό με τον πατέρα Αρσένιο. Με το που έβλεπε μία αρετή στον γέροντά του, έκανε αμέσως αγώνα να την αποκτήσει και αυτός. Ενώ εμείς, η σύγχρονη γενιά των νέων μοναχών, παρόλο που διαβάζουμε αμέτρητα πατερικά βιβλία, Αρχή δεν θέλουμε να βάλουμε εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων. Πόλεμος κατά της αργολογίας. Ο γέροντας Ιωσήφ είχε κατανοήσει πολύ καλά την αξία της σιωπής. Η σιωπή δίδασκε κατόπιν τους υποτακτικούς του είναι η πιο μεγάλη και καρποφόρος αρετή δια τούτο και οι θεοφόροι πατέρες την κάλεσαν αναμαρτισίαν. πρώτος καρπός της είναι ο θάνατος της αργολογίας ακολουθεί το καταθεόν πένθος και κατόπιν έρχονται οι φωτεινοί ταπεινοί λογισμοί που φέρνουν την Αγία Ροή των ζωηρή δακρύων σιωπή και η ησυχία είναι ένα και το αυτό. Ο αβάσ Ισάκ ο Σύρος λέγει «Αγάπησον υπερπάντα την σιωπήν». Κάποιο το γέροντας Ιωσήφ είχε κάποια δουλειά να κάνει στην μεγίστη λαύρα επειδή η σκήτη του Αγίου Βασιλείου εκεί υπάγεται διοικητικά. Όταν λοιπόν έφτασε στην αυλή της Μονής Ήσαν μαζιμένοι μερικοί πατέρες και μιλούσαν. Μόλις οι πατέρες είδαν τον γέροντα που είχαν ακούσει την φήμη του ως ασκητού θέλησαν να τον δοκιμάσουν. Και τούτο διότι οι αγιορείτες πατέρες ως κληρονόμοι ασκητικής πύρας γνωρίζουν καλά πως οι πλανεμένοι ή οι ψευτοασκητές είναι πάντοτε υπερήφανοι, θεληματάριδες και αντιλογούν. Έλα εδώ, του λένε. Ευλόγησον, λέει ο γέροντα. Κάτσε με στη μέση, να είναι ευλογημένο. Τώρα πάρε δρόμο και φύγε. Να είναι ευλογημένο. Και έλεγαν κατόπιν με θαυμασμό οι πατέρες. Αυτός είναι καλόγερος. Αντιθέτως, η πολυλογία αποδιώκει όλα τα καλά. Γι' αυτό και ο Γέροντας Ιωσήφ σε όλη του τη ζωή καλλιέργησε εντατικά την μητέρα αυτή των αρετών, υπερπάντα την σιωπήν αγάπησον. Όταν ο Γέροντας ήθελε κάπου να πάει με τον πατέρα Αρσένιο, ενώ προχωρούσαν κρατούσαν μια απόσταση 15-20 μέτρων ένας μπροστά από τον άλλο και έλεγαν την ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον Δεν πήγαιναν μαζί για να μην τους νικήσει ο διάβολος της αργολογία, και από αυτήν ξεκινήσει η κατάκριση και τόσα άλλα. Γιατί ο πειρασμός αρπάζει την ευκαιρία και προσπαθεί να ρίξει τον άνθρωπο στην αμαρτία. Αν συναντούσαν κάποιον έλεγαν «ευλογείτε» με ελαφριά κλίση του σώματος και συνέχιζαν την ευχή. Τι μπορούσε να πει ο άλλος. Τίποτε. Ο πατήρ Αρσένιος απλώς όπως ήταν στις αρχές δεν ήταν τόσο προσεκτικός. Έτσι όταν έφθανε ο περαστικός ξένος μοναχός κοντά του τον ρωτούσε «Τι κάνεις αδελφέ μου» και έπιαναν συζήτηση «Τι γίνεται εκείνος εκεί ο Τάδε τι κάνει εκείνος κάνει εργόχειρο». εκείνο δηλαδή, εκει ο πατήρ εργοχειρο δηλαδη ο πατηρ Άρχισε την αργολογία. Εδώ μεταξύ άκουγε τη συζήτηση ο γέροντας και περίμενε υπομονετικά. Όταν ο πατήρ Αρσένιος έβλεπε τον γέροντά του σκεπτικό, έλεγε μέσα του «Οπ; τι έπαθα». Κι άμα έφυγε ο ξένος πατέρας, του έλεγε ο γέροντας «Τι έγινε πατέρα Αρσένιε, τον εξομολόγησες, κάνει για παπά! Αργολόγησα πάλι. Ευλόγησαν. Μολονότι μεγαλύτερος αναγνώριζε το σωστό και ομολογούσε μετά. Αν δεν με παρατηρούσε πολύ αυστηρά θα χανόμουν. Κουραζόντασαν στον δρόμο και όταν δεν προλάβαιναν να γυρίσουν στην καλύβα του, έλεγε ο πατήρ Αρσένιος «Να πάμε σε κανένα κελί να διαγκτρέψουμε» και απαντούσε ο γέροντας «Όχι. Δεν θα πάμε Πάτερα Σένιε, διότι αν θα πάμε θα χάσουμε την προσευχή, θα αργολογήσουμε, θα ακούσουμε και πράγματα που δεν θα είναι ωφέλιμα. Μπορεί να πέσουμε σε καμιά κατάκριση με το να μας λένε πότε για τον ένα και πότε για τον άλλον. Καλύτερα να κάτσουμε έξω στο κρύο, να κάνουμε την αγρυπνία μας με τις μετάνοιές μας παρά να κατακρίνουμε. Πάντως πνευματικά δεν θα ακούσουμε. Τι αγωνιστικό φρόνημα. Προτιμούσαν να καθίσουν έξω στο κρύο, στο αγιάζι, στη βροχή, παρά να ζητήσουν να φιλοξενηθούν σε κάποιο κελί, μη τυχόν και αργολογήσουν. Πολλές φορές, όταν ήθελαν να πάνε στις Καριές ή κάπου αλλού, έβαζαν όρος τον εαυτό τους ότι στο δρόμο δεν θα φάνε, δεν θα πιούνε, δεν θα μιλήσουν έως ότου να ξαναεπιστρέψουν στην καλύβη του και τότε θα φάνε και θα πιούνε. Και ο πατήρ Αρσένιος ομολογούσε ότι πήγαμε στις Καριές, κάναμε τις δουλειές μας και γυρίσαμε αλλά ούτε πεινάσαμε, ούτε διψάσαμε, ούτε κουραστήκαμε, ούτε αργολογήσαμε. Αυτή είναι η δύναμη της πίστεως και της σιωπή. Για να αποφεύγει την αργολογία ο Γέρονας Ιωσήφ σπάνια χρησιμοποιούσε το μοτόρι της εποχής εκείνης δηλαδή το καϊκάκι εκτός αν υπήρχε έκτακτη ανάγκη και όταν ταξίδευε ο Γέρονας για να πάει από την Αγία Άννα στην Δάφνη έσκυβε το κεφάλι κάτω και έλεγε συνέχεια την αυχή Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με. Τον πλησίαζε κάποιος πατέρας να τον ρωτήσει. Τι κάνετε πατέριο Σίφ; Πώς πάει ο πατήρ Αρσένιος? Καλά, καλά. Ευλογείτε. Κύριε Σούχριστε Χριστέ. Ελέησόν Τον έκοβε ευγενικά. Αυτή ήταν η ακρίβεια του γέροντος. Έτσι έκανε και αυτό μετέδωσε στους υποτακτικούς του. Γι' αυτό και αγίασαν και βρήκαν την χάρη του Θεού επειδή κουράστηκαν, κοπίασαν και αγωνίστηκαν δείχνοντας την σταθερή προαίρεσή τους. Αγαπητοί ακροατές, εδώ τελείωσε η σημερινή μας εκπομπή. Ευχαριστούμε που την παρακολουθήσατε. Πρώτο Θεός θα συνεχίσουμε στην επόμενη εκπομπή μας με ένα κεφάλαιο που επιγράφεται η πρώτη συνοδεία του στον Άγιο Βασίλειο, ο πατήρ Ιωάννης.